Άι δε, που τη συμβία, τρέχοντας στα ήλιο σκότος ζητά της λησμονιάς και του θανάτου. Μη μου βαρύνεις, αν κι εγώ σε αυτό το σπήλιο φθάνω με τάξια του τα πνεύματα εδώ κάτω. Δίψα εδώ μακριά μας έρνει από τον ήλιο, για τα κρύφια του τόπου αυτού φρίκη γεμάτου. Του ερεύου όλου θα σου ανοίξει το βασίλειο ο Θεός που σε εσέ και τα κρυφά Του. σύρε και φέρε δώρο την αλήθεια στες πονεμένες μας ψυχές τη λαχταρίζουν, σύ το ξέρεις, με θείο πόθο όλα τα στήθια. Κι ωστόσο, ως να γυρίσεις απ' τα νήλια μέρη, δάφνες τα χέρια μας τη γη θα σου σκορπίζουν, για τα γνάρια σου εσέ, για τα κρυβό σου τέρη, Πραγματικά, όλοι οι μουσικοί συμφωνούν ότι μια μακριά χορδή, όταν αγγίχτει, δίνει ταυτόχρονα εκτός από τον βασικό τόνο της και άλλους τόνους πολύ πιο οξύς. <Το> Αυτά σημείωνε ευσυνείδητα ο Σολόμος. <Το> Εφόσον αγγίξεις τη λυρική χορδή, είναι αδύνατον να μην ακουστεί και το μοτίβο του Ορφέα. «Μια για πάντα, όταν υπάρχει άσμα, αυτό είναι ο Ορφέας. Φεύγει και έρχεται», έγραφε ο Ρίλκε, από τα νέα ποίηματα προς τα σονέτα στον Ορφέα ή, όπως ο ίδιος το θέτει, από το έργο των ματιών προς το έργο της καρδίας. Αυτό ισχύει γενικά για οποιονδήποτε αυθεντικό λυρικό ποιητή. Παρά τα αν θα έπρεπε να ισχύσει για έναν μονάχα ποιητή, ισχύει στη γλώσσα μας για το σολόμο, που από ένα σημείο και πέρα, μάλιστα, θεματίζει το ορφικό μοτίβο. Ναι, αλλά πότε. Όταν η μελωδική και σχεδόν μουσικοειδής στον κριτικό ρυθμική αγωγή, φτάνει πια το άκρο της αρμονίας εις αυτά τα ύστερα πείματα και εκεί ξαφνικά, Μοιάζει να καταραίει. Η την δεκαετία της ζωής του, ο Σολωμός προσωρινά επιστρέφει στην Ιταλική σύνθεση. Γράφει τότε, μεταξύ άλλων, το 14ο και το βράδυ της 22 Σεπτεμβρίου 1847 στο θέατρο της Κέρκυρας το εκφωνεί ως θέμα στον Ιταλόν αυτοσχεδιαστή Μποριόνι. Και ίσως, αυτό μας λέει κάτι ζωτικό και ω τώρα διερεύνητο για τον πινελόπιο τρόπο με τον οποίο εσχάτο ο Σολομό εργάζεται το ποιητικό νήφασμα. Φεύγει και έρχεται, ηλπόβερο Ορφέο και αυτό, για εμάς εδώ, σήμερα, μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε το αποθυμένο πρόβλημα της ακρόασης της ποιησης, αποσυνδέοντας όμως τη μουσική του στίχου, α το πω έτσι γενικά και αόριστα, από το ιδεολόγημα της καθαρής ποιησης και επανασυνδέοντάς την με την επιτέλεση, την performance. Αν αρθεί ο τυπικός διχασμός, ανάμεσα στο «ουτπικτούρα» ποέζης, και στο «ουτ μουσικα» κατανοούμε βαθύτερα την παρατήρηση του Βαλερή ότι ο λυρισμός είναι το είδος εκείνο που προϋποθέτει τη φωνή εν δράση. Η «περφόρμανς» είναι αυτή ακριβώς η βαθύτερη κατανόηση εφαρμοσμένη. Έτσι, μεταξύ αστείου και σοβαρού, έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα που ποτέ κανεί σολομιστής δεν έθεσε. Όχι γιατί εξεφώνησε εκείνο το βράδυ το ορφικό θέμα ο Σολωμός, αλλά πώς να το ανέπτυξε άραγε ο Μποριόνης. Υπέθεσα βέβαια ότι η performance απευθυνόταν σε ένα κοινό λογίων, φιλομούσεων και ευγαινών και ότι αδυνατούμε να διαχωρίσουμε σήμερα τις εικόνες του περφόρμερ και του DJ, του DJ κειμένων εν προκειμένου. Δεν αυθαιρετώ ιδιαίτερα. Ο Μποριόνι ανήκει σε λαμπρή παράδοση, μόλον ότι φαντάζομαι την εποχή του σολομού. και αν τα πήγε καλά, ίσως αξιώθηκε κι αυτός το παρονήμιο Χριστιανός Ορφέας, όπως ο Αουρέλιο Λίπο Μπραντολίνη, που τα μάτια στριφογύριζε σβησμένα και εκεί προ τα τέλη του 15ου αιώνα αυτοσχεδίαζε σε έριθμη πρόζα ή σε άλλοτε άλλα μέτρα, πάντοτε όμως λατινιστή, ενώπιον του Φερδινάρδου ή του Πίου του Δευτέρου, ιδάλως προς απόλαυσην των μεγιστάνων της Νάπολης ή της Ρώμης, που ήσαν όλοι καταναλωτές κοινοτοποιών και παραλαγών. Αν βέβαια υπήρχε και λαϊκό κοινό, ο Μέτρ συγκατέβαινε να αυτοσχεδιάσει και σε χιδέα Ιταλικά. Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά, σώθηκαν τα πρακτικά μιας performance του Μπραντολίνου, υπό τον τίτλο ακριβώς «Ορφέους Κριστιάνους». Το 1847, ένα φάντασμα πλανιόταν πάνω από την Ευρώπη ως γνωστόν. Ο Μποριώνης θα πρέπει να φαινόταν παράτερος και γελίος, ένας γραμματικός πύθικος, που το μεγάλο κάστανο που του έριξαν το σφίγγι και βγάνει χαρχατούρισμα από το εσχολαρίγι και ότι άρχισε να το γευθεί αφήνει να του πέσει και αδράγνει γύρου που γελούν χαρτί μαντήλι, φέση. Μα εγώ τον σκέπτομαι να δίνει την παράστασή του εκεί, στο τέταρτο από την αλήθεια σκαλή, βαρύς από μια κούραση που έρχεται από το μέλλον, όπως έλεγε ο Λεοντάρης. Να δίνει κι αυτό τη μάχη για να ανακτηθεί η αξία χρήσης των υλικών που αναμειχνύει και αλλοιώνει. Αλλά μάχη χαμένη και κουμική. Μια καρικατούρα μάχη. Τα πρακτικά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή τη συνθήκη, αυτή τη μάταιη προσπάθεια που ενέπνευσε η υπερβολική εμπιστοσύνη στη μουσική να ξαναφέρει την ευρυδίκη από τον Άδη. Ο sie du schreibst du der dialog beginnt in dem so man kann schreiben so wie man handelt von ihrer <Τοποίηση> ήρθε μ' ο Ερμής και είπα «Καλώς ήρθε, Καμιά χαρά δεν βρίσκω πια εδώ πάνω και έχω πολύ, πάρα πολύ πονέσει. Πόθος θανάτου με κατέχει όλην τι όχθες να αντικρίσω του τους του, που δροσιά μου σκεύει, πέρα του αχαίροντα και στα παλάτια του άδικα κάτω, εκεί να φτάσω, να γυρέψω, που κανείς γογκύλα. «Το θάνατο η ψυχή μου θέλει, αλήθεια. Μ' άφηνε εκείνη και το δάκρυ της κυλούσε. Και τούτο αποχαιρετώντα μου είπε με λιχμούς «Τι πάθια λίμωνα, τι πόνος που μας καίει, σαπφό, στορκίζομαι, αθέλητα σ' αφήνω». Της αποκρίθηκα κι εγώ με αυτά τα λόγια. Χαίρε και σύρε στο καλό, να με θυμάσαι. Το ξέρεις, βέβαια, πως ήσουν στην καρδιά μας. Κι αν πάλι όχι, τότε εγώ να στη θυμίσω. Να μην τη την ομορφιά, τη χάρη που είχε η ζωή μας όταν ήμασταν μαζί. Πόσα στεφάνια από βιολέτες στα μαλλιά σου και από τριαντάφυλλα πλεχμένα πλεγμένα και από κρόκους. Πόσα στεφάνια ενώ στο πλάι μου καθώσουν. Πόσε γυρλάντες πέρασε σε γύρω από τον απαλό λαιμό σου. Κι σαν πλεχμένε με όριμου ανθού, με θυστικού. Κι όλο με μυρωμένο λάδι τα μαλλιά σου να λάμπουν, έλουσε. Και το όμορφο κορμί σου με βρένθιο και βασιλικό κάλυπτες μύρο Κι όταν πια έγερνε το μαλακό κρεβάτι και ακουμπούσες το απαλό το μαγουλό σου. Πόθος ανάβριζε από σένα. Κι ούτε έγινε ποτέ χορός ή πανηγύρι. Κι ούτε έγινε γιορτή ποτέ που να μην πάμε. Κι ούτε άλσος που εμείς την άνοιξη, τον ήχο ακούω ακόμη, τα τραγούδια. «Πτυχία για την αγορά χαλκού». Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλη.